Κοιτάξτε, είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Φλωσκάκη, τον κύριο Δήμαρχο, θέλουμε να είναι ο Γιωργιανό Πρόεδρο λόγω τη εμπειρία που έχει σε θέματα πολιτική προστασία και όχι μόνο, με τον κύριο Ευστρατήου και τον κύριο Φλωσκάκη. Ε, θέλαμε να κάνουμε και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ, έχει κάποιε υποχρεώσει. Ε, όλα πήγανε καλά. Ήδη μα είπε ο κύριο Ευστρατήου ότι έχουμε και τη στήριξη του Περιφερειάρχη και. Στι 27 του μηνό, αν δεν κάνω λάθο θα περάσουν την προγραμματική σύμβαση και θα έρθει και το καταστατικό. Θα το τρέξουμε τώρα. Ο κ. Αντιδήμαρχο θα ανάλαβε προσωπικά να τρέξει το ζήτημα με του δικηγόρου τη Περιφέρεια και του Δήμου, τη να, να κολλήσει και αυτό για να πιάσουν οι εργαζόμενοι γρήγορα δουλειά. Αυτό είναι το, το σημείο, δεν αφιαχτεί το καταστατικό για να έχουμε οι εργαζόμενοι να ηρεμήσουμε, γιατί όπω ξέρετε πέρυσι δουλέψαμε τέσσερου μήνε, είμαστε σε κατάσταση τραγική, να το πω έτσι. Αγαπάμε τη δουλειά μα, τον τόπο μα, να το οι και να βρουν και νέοι πόσε αλήψει υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όσοι εγκριθούν και, και κάνουν τα απαιτούμενα χαρτιά και θέλουν να είναι άξιοι για να πιάσουν δουλειά, να πιάσουν δουλειά. Η όρη προγραμματικής θα είναι οι ίδια με πέρσι, τα ίδια άτομα, το ίδιο ποσό. Το ποσό πιστεύω είναι το, το είναι το ίδιο. Τώρα τα άτομα πάνω, εκεί, πάνω κάτω αυτά παίζουν, γιατί αν βάλουμε πιο πολλά άτομα θα μειωθεί ο χρόνο. Mm -hmm. και έτσι δεν θα Επιδόκια πιάσουμε το πεντάμυνο πιάσουμε... το πεντάμινο πεντά θέλουμε εμείς Για να κάνουμε και δύο μήνε με το Δήμο να μπορέσουμε να ζήσουμε και εμεί αξιοπρεπός και να αποστηρίξουμε και το νησί γιατί το νησί, ναι. 7 μήνε ήταν την πυρική περίοδο εντάξει εμείς είμαστε παρόν ότι χρειαστεί το αποδείξουμε αυτά χρόνια τώρα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά έχουμε τη στήριξη και του δήμου και της Περιφέρειας Όλα θα πάνε καλά. Θέλω μόνο να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κ. Δημήτρη. Θέλουμε και τα αυτοκίνητα χτεόν να τα περάσουμε οπωσδήποτε για αυτά. Είναι βασικό που ασχολείται πριν να ανοίξει η εταιρεία ο κύριος Φλωσκάκη με τα αυτοκίνητα. Τον ευχαριστούμε για αυτό. Και πιστεύω και το Δήμαρχο, το ζητάμε έτσι το σωματείο. Θέλει να έχουμε τον κύριο Φλωσκάκη και τον θέλουμε για, για πρόεδρο, αν θέλει να μα κάνει διάφορο δηλαδή τιμή για εμά.